Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο γέρον Εφρέμ ο φιλοθεήτης, στο βιβλίο του «Ο γέροντάς μου Ιωσήφω Ισυχαστής και Σπηλαιώτης» μας ομιλεί σήμερα για την συμπάθεια προς τους δαιμονισμένους. Μαζί με τους φτωχού, δεχόταν ο γέροντας και τους δαιμονισμένους που ήρχονται από τον κόσμο για να φάνε ψωμί και να γίνουν καλά. Έμεναν όσο ήθελαν και κατόπιν έφευγαν μόνοι τους. Εξαιτίας της ασθενίας τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν αντέχουν να μείνουν για πολύ σε ένα τόπο, γιατί δεν έχουν από Θεού παράκληση μέσα τους και την αναζητούν αλλάζοντας τόπους και ανθρώπους. Η συμπάθεια του γέροντος προς τους δαιμονισμένους, προ τα δυστυχισμένα αυτά πλάσματα, που βασανίζονταν από λεγειώνες ακαθάρτων πνευμάτων, φαίνεται από την εποχή που ήταν ακόμη λαϊκός. Όταν επισκέφτηκε τον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλινιά, από άκρα ταπείνωση προσποιήθηκε και αυτός τον δαιμονισμένο και τον συγκατέλεξαν μεταξύ των δαιμονοκρατουμένων. Προς όλους αυτούς κάθε ημέρα ο ιερέας της Μονής διάβαζε τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου. Ο τότε Φραγκίσκος πουράγιζε η καρδιά του από συμπόνια τους προέτρεπε να κάνουν όλοι μαζί μεγάλες στρωτές μετάνιες δίνοντας πρώτος το παράδειγμα και φωνάζοντας «Κύριε λεισόν Κύριε λεισόν Κύριε λεισόν Άγιε Γεράσιμε βοήθησέ μας και ελευθέρωσέ μας». Οι δαιμονισμένοι όμως αντί για στρωτές μετάνοιες ξάπλωναν κάτω και με μια χαρακτηριστική κίνηση τύναζαν το αριστερό τους πόδι προς τα πίσω, φανερώνοντας έτσι την δαιμονική τους ανυποταξία και πλαστή μετάνοια. Βλέποντας ο φραγκίσκο τις διαβολικές τους πονηριές τους φώναζε «Τι είναι αυτά που κάνετε, δεν γίνονται έτσι οι μετάνιες. Και αυτοί απαντούσαν «Αυτές είναι μετάνιες με ουρά και με το τίναγμα του ποδιού μας την στέλνουμε στον δικό μας αρχηγό». Έφρηξε ακούγοντας όλα αυτά και άλλα παρόμοια μαζί με τις βλασφημίες τους. Κατενόησε και πόνεσε για το φοβερό δράμα των δυστυχισμένων αυτών υπάρξεων και τους περιέβαλε με περισσότερη αγάπη και ευσπλαχνία. Την επομένη που ξαναήλθε ο Ιερεύς για να διαβάσει πάλι τους εξορκισμούς, είδε την διαφορά που είχε ο νεαρός Φραγκίσκος από το σύνολο των δαιμονισμένων και αμέσως έδωσε εντολή στους επιτρόπους να τον απομακρύνουν διότι ήταν υγιέστατο. Όταν ο γέροντας ήταν ακόμα στον Άγιο Βασίλειο, πήγε κοντά του ένας δαιμονισμένος που λεγόταν Χαράλαμπος. Τον είχαν διώξει από παντού. Ο γέροντας τον λυπήθηκε και δεν ήθελε να τον διώξει. Σκεφτόταν, ἀ τον κρατήσω να ακουμπήσει λίγο, να ζεσταθεί η καρδιά του ως άνθρωπος. Για να τον κάνει καλά ο γέροντας τον έβαλε σε αυστηρή νηστεία σύμφωνα με τον Κυριακό Λόγιο «Τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθείν η μη εμπροσευχή και νηστεία». Μια μέρα πήγε ο γέροντας με τον πατέρα σένιο στον Άθωνα να προσκυνήσουν και όταν γύριζαν κάποιοι τον πρόφθασαν στον δρόμο και του είπαν πως ο χαράλαμπος κλείστηκε μέσα στην αποθήκη και δεν βγαίνει. Είχε κλειδώσει από μέσα όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και είχε πάρει και τα κλειδιά. Και καθόταν κέτρωγε ό,τι έβρισκε. Κρεμμύδια, σκόρδα, τα πάντα, αδιακρίτω. Άρξε κέτρωγε και τα παπούτσια ακόμη. «Χαράλαμπε», φωνάζει ο γέροντα. «βγες έξω, θέλω να σκητέψω». Βρε, βγες έξω, του λέει. Θα γίνω ασκητής. Άνοιξε και θα σε κάνω ασκητή. Τίποτε. Τον παρακαλούσαν πολύ, αλλά αυτός δεν άνοιγε. Τώρα θα σε βολέψω, λέει ο Γιάννοντα. Αρσένιε, φέρε το κατσαβίδι. Ξεβίδωσε τους μεντεσέδες και έβγαλε την πόρτα. Μόλις λοιπόν άνοιξε η πόρτα και βγήκε έξω ο χαράλαμπος, του δίνει μια μπαταριά ο γέροντας και ο χαράλαμπος έπεσε στα πόδια του. Του λέει ο γέροντας «Βρεγατή έκλεισε και μα άφησε έξω» «Επειδή είχε μέσα κρεμμύδια και πατάτες και ήθελα να ασκητεύσω μόνος μου τρώγοντάς τα». Έγινε καλά σε λίγο καιρό από τις προσευχές και τις νηστείε του γέροντος αλλά έφυγε και πάλι δαιμονίστηκε. Τρεις φορές ήλθε κοντά στον γέροντα δαιμονοκρατούμενος και έφευγε πάντοτε υγιής επιστρέφοντας όμως τον κόσμο τον κυρίευαν πάλι τα δαιμόνια τελικά ακούσαμε πως τον πήγαν στο ψυχιατρίο και πως αργότερα πάνω στην τρέλα του σκότωσε έναν εργάτη και τον πήγαν φυλακή μόλις είχα πρωτοπάει κοντά στον γέροντα ήρθε να μας επισκεφθεί στα ασκητήριά μας στην μικρά Αγία ένα ένας ήταν ένα ψηλό και γεροδεμένο παλικάρι. Πολύ ζηλωτής, αλλά αδιάκριτος. Φαίνεται φανταζόταν πως αυτός θα έσωζε την εκκλησία. Ο γέροντας του έλεγε, πρόσεχε, γιατί θα πλανηθείς, θα σε δέσουν σε λίγο. Αυτός όμως δεν δεχόταν κουβέντα. Εγώ, εγώ έχω για βοήθεια τον Άγιο Παντελεήμονα, την Αγία Μαρίνα. Τελικά, όπως το είπε ο γέροντας, έτσι και έγινε. Δαιμονίστηκε και τον έδεσαν. Αργότερα, μιας και δεν είχε βίαιες κρίσεις, τον άφησαν ελεύθερο και γύριζε εδώ και εκεί. Πονόψυχος ο γέροντας τον περιμάζεψε. Κάποτε του είπε, για να μην κάθεσε, πήγαινε να κόψεις ξύλα. Επειδή άργησε, πήγα να τον βρουν. Τον βρήκαν να κάθεται σκεπτικός. Τι έχεις, δεν έκοψα ξύλα για την μέρημνα των εκκλησιών. Ο χοροφύλακας έμεινε λίγο καιρό μαζί μας και έπειτα ανεχώρησε. Τελικά όταν πέθανε ο πατέρας του, κάποιοι δικοί του τον έκλεισαν σε ίδρυμα. Ήταν μια γυναίκα δαιμονισμένη, της οποίας και μια από τις κόρες της ήταν επίση δαιμονισμένη. Κληρονόμησε το ίδιο δαιμόνιο που είχε και η μητέρα της. Η δαιμονισμένη κόρη άκουσε για τον γέροντα και το έγραψε ένα γράμμα εξηγώντας την συμφορά τους και ζήτησε την προσευχή του και για τις δυο τους. Ο γέροντας λοιπόν τη συμπάθησε και έκανε σκληρή νηστεία για 40 μέρες χωρίς να φάει τίποτε, μόνο ξερό ψωμί και νερό. Μετά την νηστεία του πληροφορήθηκε και τη έγραψε «Παιδί μου, το δαιμόνιο της μητέρας σου θα βγει, αλλά το δικό σου όχι». Και τελικά όντως βγήκε το δαιμόνιο της μητέρας της ενώ το δικό της δεν έφευγε αλλά έγινε λίγο καλύτερα. Όταν την έπιαρε κρίση, μόνο μουγκριζε λίγο. Αυτή αργότερα έγινε και μοναχή και μόλις έγινε μεγαλόσχημη, ελευθερώθηκε τελείως. Ο γέροντας πρόθυμα απαντούσε σε επιστολές που ελάμβανε. Μετά τη δεκάωρη αγρυπνία του, τοποθετούσε μπροστά του ένα σανίδι, έπαιρνε και ένα λαδοφάναρο, απέφευγε τις λουσέρνες πετρελαίου για τη μυρωδιά και έγραφε. Γι' αυτό τα γράμματα του ήταν θεόπνευστα, και τόσο δυνατά, διότι οι απαντήσεις που έδινε στα πνευματικά του παιδιά ήταν καρπός προσευχής. Με τα γράμματα του βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Έγραφε ακόμα και στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στο Παρίσι, στην Αμερική, διότι αρκετοί ζητούσαν θερμός να μάθουν για την νοερά προσευχή. Η προθυμία του να βοηθάει και να παίρνει τον μισθό της αγάπης φαίνεται από αυτά τα λόγια που έγραψε σε κάποια γυναίκα. Φρόντισε να γράψεις καθαρά την εξομολόγηση από μικρή όταν ήσουν. Γράψε τα όλα πολύ καθαρά. Μη βιαστείς όταν γράψεις και στείλ τα γρήγορα μην τύχει και αποθάνω. Να σου κάμω εγώ το καλό, όχι άλλος, Δια να υπό ενώπιον του Χριστού, Ιδού εγώ και τα παιδεία, Άμοι έδωκας, ο Θεός. Αλλά καθώς φαίνεται από τις ακόλουθες γραμμές που έγραψε σε κάποιον άλλο, οι δαίμονες τον εκδικούνταν για το σωτήριο έργο που έκανε. Παρακαλώ την αγάπη σας πολύ να με εύχαστε, διότι έχω πολλάς ψυχάς όπου μου γυρεύουν βοήθεια και πιστεύσατε ότι δια την κάθε μίαν ψυχή όπου λαμβάνει βοήθεια δοκιμάζω τον πόλεμον όπου έχει. Για την σιωπή. Πολύ βασική αρετή για να προκόψει κανείς την ωραία προσευχή είναι η σιωπή. Όχι μόνο το στόμα του σώματος αλλά κυρίως στο στόμα της ψυχής, στο νου δηλαδή, γιατί ο σκορπισμός του νου είναι σοβαρότητο εμπόδιο για την ωραία εργασία. Ο γέροντας μας θύμιζε διαρκώς τον λόγο ότι η φύλαξη του στόματος, εάν κανείς σιωπά με επίγνωση, ξυπνά την συνείδηση προς τον Θεό. Επαναλαμβάνουμε ότι η φύλαξη του στόματος Εάν κανείς σιωπά με επίγνωση, ξυπνά την συνείδηση προς τον Θεό. Και μας έλεγε πως όσο εμισιοπούμε σιωπούμε και αγωνιζόμαστε στον απαρισίαστο τρόπο συμπεριφοράς, τόσο θα μας επισκέπτονται τα δάκρυα. Και πράγματι δεν ξέραμε τι θα πει αργολογία μέσα στην αδελφότητά μας. Συνεχώς λέγαμε την ευχή. Μιλούσε ο γέροντας και ο γέρο Αρσένιος, μα εμείς οι νεότεροι μεταξύ μας δεν μιλούσαμε. Μπροστά στον γέροντα είμασταν πάντα σιωπηλοί και συνεσταλμένοι. Ιδίω εγώ ούτε τολμούσα να μιλήσω με αδελφό μπροστά στον γέροντα. Αλλά η σιωπή δεν οφειλόταν τόσο στο ότι θα μας μάλωνε ο γέροντας, αλλά και στο γεγονός, πως είχαμε τόσο σεβασμό και το απαρησίαστο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να μιλήσουμε μεταξύ μας, ενώ ο γέροντας είναι μπροστά, Θεός φυλάξει. Επίσης, δεν μας επέτρεπε ο γέροντας μέσα στη συνοδεία να φέρουμε ξένο λόγο ανάμεσά μας. Να πούμε για κάποιον άλλον το τι έκανε και πώς επορεύτηκε. Δεν ξέραμε τι γινόταν έξω από το καλύβι μας. Επιστατούσε πολύ στο θέμα της αργολογίας. Η κατάκριση ήταν ανύπαρκτη. Όταν επιχειρούσε κανείς να μιλήσει, ο γέροντας αυστηρά του έλεγε «Θα χάσεις τη χάρη του Θεού τα λέπορε και θα χτυπάς το κεφάλι σου. Γιατί να κάθεσαι να κατακρίνεις» Τι σε ενδιαφέρει. Εδώ μέσα δεν χωρούν νέα και ειδήσει. Μόνο μπροστά. Σιωπή και ευχή. Τίποτε άλλο. Δεν ήρθαμε εδώ να περάσουμε τον καιρό μας. Ο διάβολος, καιροφυλακτή, άγρυπνεί, τρέχει εδώ και εκεί σαν λιοντάρι, ποιον θα βρει σε αμέλεια, σε ραθιμία, σε απρόσεκτη κατάσταση, να τον αρπάξει. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Τόσο μας φύλαγε να μην αργολογήσουμε και κυρίως να μην κατακρίνουμε πράξη άλλου ανθρώπου εκτός της συνοδείας μας. Μα μην μεταξύ μας κατακρίναμε ο ένας τον άλλον. Αυτό ήταν άγνωστο για την αδελφότητα μας. Ο γέροντας δεν έβγαζε από το στόμα του λέξη για κανένα. Όλα σε αυτόν τον γέροντα τα οφείλουμε. Καμιά φορά ο γέρος Αρσένιος, επειδή ήταν παππούλης και πολύ απλός, πήγαινε να πει κανένα λόγο για κάποιον αδελφό εκτός της συνοδείας ή για κάποιον νέο που έμαθε. Αμέσως ο γέροντας του έλεγε αυστηρά «Αρσένιε, πρόσεχε, μην αργολογείς. Την ευχή να έλα τζάνεμ, τι είπα» Μα αυτό που είπες είναι σε θέση να σου στερήσει την ευλογία της προσευχής. Τι άλλο θέλεις. Γι' αυτό η γέροντα συχνά για να διδάξει εμά τους νεοτέρους, αλλά και για να κρατήσει την ταπείνωση τον θαυμαστό πατέρα Αρσένιου συχνά τον μάλλον μπροστά μας για κάθε τους φαλματάκι. Ο πατήρ Αρσένιος μέχρι που γέρασε δεχόταν αγόγιστα τι επιπλήξεις από τον γέροντα Ιωσήφ. Γι' αυτό και αγίασε και έγινε σεβάσμιος σαν τον Αβραάμ διότι τήρησε την υπακοή με ανδρία μέχρι τέλους. Μας δίδασε και ο γέροντας ότι είναι ιδανικό πράγμα η σιωπή και πάνω από όλες τις αρετές. Αν πάρουμε μια ζυγαριά και βάλουμε όλες τις αρετές από τη μία πλευρά και την σιωπή από την άλλη, η σιωπή θα βαραίνει, γιατί όταν σιωπά εν γνώση του ο και προσεύχεται και προσευχόμενος θα έχει κατάνοιξη πένθος, δάκρυα, ηρεμία και γαλήνη. Επίσης δεν θα κατακρίνει, δεν θα αργολογεί, δεν θα ψεύδεται, δεν θα συκοφαντεί και δεν θα μιλάει ακέρος. Επομένως η ψυχή του αποκτά βαρύτητα χάριτος, διότι με την σιωπή έρχεται το πένθος, το πένθος φέρνει τα δάκρυα, τα δάκρυα την κάθαρση και η κάθαρση αξιώνει τον άνθρωπο να ζήσει τον Θεό μέσα στην καρδία του, απολαμβάνοντας τα απόρριτα μυστήρια του, που δεν μπορεί κανένας ποτέ ούτε να τα φανταστεί, ούτε να τα περιγράψει με τέτοια υψηλή διδασκαλία για τη σιωπή και την επιτήρηση που είχαμε δεν μπορούσαμε και δεν θέλαμε ούτε να αργολογήσουμε ούτε και να κατακρίνουμε. Απόδειξης ότι ποτέ μεταξύ μας εμείς τα αδέλφια τη της δεν σκανδαλιστήκαμε και δεν αλληλοπικραθήκαμε. Και αντικρατούσαμε την σιωπή τόσο αυστηρά είχαμε πολύ μεγάλη αγάπη μεταξύ μας ο ένας για τον άλλο θυσιαζόμασταν αν και εξωτερικά δεν μιλούσαμε τον αδελφό μου εντούτης εσωτερικά τον αγκάλιαζα νοερά μια φορά είχε περάσει από κοντά μας ο πατήρ Φρέμ ο Βολιώτης ένας μεγαλύτερος αδελφός της συνοδείας μας μίλησε λίγο μαζί του εγώ όμως ο μικρότερος που ήμουν Πού να τολμήσω. Αν και υπήρξε πνευματικός μου στον κόσμο και σημαντικά με βοήθησε να ακολουθήσω την μοναχική ζωή, για μένα ήταν σαν ξένος. Πώς να αφήσω το γέροντά μου και να μιλήσω μαζί του. Ούτε μία λέξη δεν του είπα. Με πιάνει λοιπόν ο γέροντας και μου λέει «Κουτσικό, βλέπεις τον μεγάλο σου αδελφό» Πόσο μιλάει με τον πνευματικό σου. Εγώ δεν μιλάω. Εσύ δεν μιλάς, το ξέρω. Με πρόσεχε όπως και όλους και δεν του ξέφευγε τίποτε. Εκείνος είναι μεγαλύτερος και εγώ είμαι μικρός και ασήμαντος. Τι να μιλήσω. Όσο σιωπάς τώρα, τόσο και θα μιλήσεις αργότερα εν μέσω εκκλησίας και θα το δεις μια μέρα αυτό. Αυτός μιλούσε προορατικά από πού να ξέρω εγώ τι ήθελε να πει. Πίστευα μεν ότι κάτι σπουδαίο έλεγε αλλά δεν το καταλάβαινα. Νόμιζα ότι σε κάποια εκκλησία θα μιλήσω. Τώρα όμως που πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Γέροντος καταλαβαίνω ότι εννοούσε την Εκκλησία του Χριστού, την οποία υπηρέτησα και στο Άγιον όρο, και σε όλη την Ελλάδα και τώρα εδώ στο εξωτερικό. Τότε εγώ σκεφτόμουν τον θάνατο συνέχεια και απήντησα. Γέροντά, απ' αυτήν την καλύβα και για τον ουρανό. Η σιωπή δημιουργούσε την σιγή και την διρεμία στην ψυχή που καρπός αυτόν ήταν το πένθος. Και από το πένθος οι θείες εμπνεύσει, είπε πυρακτωμένοι λογισμοί θείας ενεργίας με θέρμη πνευματική και αναβρασμό καρδίας. Και μας εναλλάσσονταν οι πνευματικέ καταστάσεις ακριβώς όπως λέει ο Αβάσμακάριος ο Αιγύπτιος. Η ψυχή του μοναχού εναλλάσσει καταστάσεις. Ενίοτε αισθάνεται τον εαυτό της σαν στρατιώτη Χριστού, οπλισμένον άφοβα, τρομερών και προκαλώντας τους δαίμονας ισπόλεμον, πόλεμον, άλλοτε ως νύμφη Χριστού και καλοπισμένη, δια των νυμφίων αυτής ίσουν, άλλοτε ως παιδίον Θεού, ως τέκνον Θεού, αισθανόμενον μέσα του τον Πατέρα των Φώτων, την οικειότητα του παιδιού, την παρησία του παιδιού, Μέτα του πατρός του, του ουρανίου. Και πολλές φορές από την πλημμύρα της νυκτερινής χάριτος εκρατείτω η κατάσταση σε αυτή και την ημέρα που κυλούσε με απόλυτη ειρήνη και αυτή με την σειρά της πάλι οδηγούσε σε θεωρία Θεού. Όχι μόνο δεν αργολογούσαμε ή περιτολογούσαμε, αλλά ούτε να σκεφτούμε τίποτε περισσότερο από τον Θεό επιτρέπαμε στον εαυτό μα. Και η σιωπή, η προσευχή και η θεωρία δημιουργούσαν ένα πένθος αγαθό στην ψυχή μας. Μα μνήμη θανάτου ήταν, μα μνήμη κρίσεως Θεού, μα ενθύμηση των πεπραγμένων αμαρτιών μας, μα οτιδήποτε ήταν τα δάκρυά μας πέφτανε βροχή. Καθώς είχε περάσει πια η μεγάλη αναστάτωση μετά την γερμανική κατοχή, και είχε πάυσει και η μεγάλη πείνα στο Άγιον Όρος, άρχισε η συνοδεία μας στη μικρά Αγία Άννα να κάνει εργόχειρα για να εξοικονομούμε τα προστοζήν. Τότε άρχισε λοιπόν ο γέροντας να με στέλνει και έξω πότε στην Αγιάνα, πότε στην Εασκήτη και πότε στα μοναστήρια για να δίνω τα σταυρουδάκια και με τα χρήματα που μάζευα να ψωνίζω τρόφιμα, φρούτα και άλλα αναγκαία πράγματα. Επίσης, να πηγαίνω στο μήλο για αλεστικά, να κατεβάζω τα γράμματα κάτω στη θάλασσα και να τα δίνω στον βαρκάρη με την εντολή πάντοτε δεν θα μιλήσεις. Όταν βγαίνει από το ασκητήρι δεν θα μιλάς, μιλιά δεν θα βγείς από το στόμα σου. Μα γέροντα, θα κάνω με ανθρώπους, τίποτε, μιλιά καθόλου. Να είναι ευλογημένο γέροντα. Τώρα που θα βγαίνεις έξω και θα σε ρωτάνε από πού είσαι, πώς σε λένε δεν θα μιλάς καθόλου. Άμα θα μιλούσα θα με μάρωνε γιατί τότε τα νέα καλογέρια ήταν λίγα στο Άγιον όρο, και οι πατέρες ήσαν περίεργοι να μάθουν από πού είμαι. Μόλις με έβλεπαν ρωτούσαν καλογέρι, από πού είσαι, ποιο γέροντα έχεις όμως εγώ δεν μιλούσα και τηρούσα τον λόγο του γέροντος. Πάντοτε έκανα τη τυφλή υπακοή και έβλεπα μόνο τη δυσκολία του εγχειρήματο. Αργότερα όμως όταν κοιμήθηκε ο γέροντας είδα πόσο με ωφέλησε αυτή η εντολή διότι υπήρχαν μοναχοί που έλεγαν αβασάνιστα πολλά κατά του γέροντος. Αν εγώ δεν ακολουθούσα τότε κατά γράμμα την εντολή του αλλά άνοιγα τα αυτιά μου στα λόγια τους, οπωσδήποτε θα είχα καταστραφεί πνευματικά. Διότι αρχάριος και άγευστος τα πνευματικά όπως ήμουν, οι κατηγορίες θα έσπαιρναν αμφιβολίες και αυτές κατόπιν θα κλόνιζαν την πίστη μου προς τον αλάνθαστο κυβερνήτη μου και θα γκρεμιζόταν και η υπακοή μου. Μια μέρα δυσκολεύτηκα πολύ με τον δεσπότη που αργότερα με χειροτώνησε. Επρόκειτο για έναν σεβάσμιο ο ογδοικονταετή από τη μικρά Ασία που έκανε σημεία και τέρατα. Εγώ δεν τον είχα δει καμιά φορά. Μου είπε ο γέροντας, «Πάρε τα γράμματα και πήγαινα να τα δώσεις κάτω. Κοίταξε καλά μη μιλήσεις σε κανέναν αλλιώς χάθηκες». Παίρνω τα γράμματα πάω κάτω αλλά ο καπετάνιος δεν είχε έρθει ακόμη και οι πατέρες κυκλοφορούσαν κάτω στο μουράγιο λέω λοιπόν α καθίσω κάτω από μια ελιά να μην με βλέπουν οι πατέρες και έρθει κανεί και μου μιλήσει και ύστερα θα βρω τον πελά μου κάθισα εκεί και έκανα το κομποσκινάκι μου μόλις που ξεθάμπωνε λίγο βλέπω να έρχεται ένας παπούλης δεν τον είχα δει καμιά φορά το δεσπότη τακ τακ με τον παστουνάκι του εγώ αμέσως τον έκοψα πω ήταν δεσπότης. Λοιπόν, έκανα πιο εκεί για να μην με δει και κρύφθηκα στον κορμό της ελιάς αλλά το μονοπάτι ήταν δίπλα στην ελιά. μίδιο παπούλης ο και άρχισε να έρχεται κατευθείαν πάνω μου. Ωχ! Oh, πώς θα ξεπλέξω τώρα! Λέω. Και είναι και δεσπότης. Έρχεται λοιπόν μπροστά μου βάζει το ραβδάκι του έτσι που να μην κουνιέμαι καθόλου. Τώρα τα έχουμε μια χαρά, είπα μέσα μου. Τι να κάνω τώρα. Κατεβάζω το κεφάλι, πιάνω το κομποσχήνι. Κύριε σου Χριστέ, σώσε με. Κύριε σου Χριστέ, βοήθαμε. Τι θα απαντήσω. Γιατί μου είχε πει ο γέροντας, άμα δεις και σε στριμώξουν πολύ θα πεις. Δεν έχω ευλογία από τον γέροντα και δεν μιλάω. Αυτό ήταν η τελευταία μου διέξοδος. Ήρθε λοιπόν ο παππούλης. Καλογέρι, από πού είσαι, μιλιά εγώ. Ποιον γέροντα έχει καλογέρι, τίποτα εγώ. Πόσο χρονών είσαι, τίποτα. Το όνομά σου δεν έχει στόμα, δεν έχει μιλιά. Λοιπόν, δεν έλεγα τίποτα. Πώς τον λένε τον γέροντά σου. Δεν μιλάω. Να είναι και δεσπότης τώρα. Αλλά τι να κάνω αφού προηγείται η εντολή τη προς τον γέροντά μου. Εμένα παιδάκι μου δεν θα μου μιλήσεις. Εγώ τώρα μια σταλιά και εκείνος Παπούλης αρχιερέας τον λοιπόμουν. Σκέφτηκα αυτό δεν πρόκειται να φύγει θα μου λέει, θα με βομβαρδίζει συνέχεια. Στάσου να του πω και εγώ το τελευταίο που μου είπε ο γέροντας. Με συγχωρείτε, λέω. Δεν έχω ευλογία να μιλήσω. Α, δεν έχεις ευλογία να μιλήσεις. Δηλαδή, αν πεινά, δεν θα πεις στο γέροντά σου, πεινάω και δώσ' μου να φάω. Τίποτε εγώ. Αυτά είσαν τα μοναδικά λόγια μου. Αφού είδε ο ότι δεν πρόκειται να μιλήσω, σηκώθηκε και πήγε προς τη βάρκα για να φύγει. Και πού να ξέρω ότι αυτός μετά θα με χειροτονούσε. Πάω και εγώ, μόλις βλέπω τον καπετάνιο, του δίνω τα γράμματα στα χέρια και δρόμο. Ε, καλογέρι, δρόμο εγώ. Πού να μιλούσα. Ακρίβεια στην εντολή του γέροντα. Εδώ Αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε σήμερα την αναφορά του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου στο θέμα της Ιωπής, διότι υπάρχει ακόμη ικανό κείμενο και θα την συνεχίσουμε πρώτα Θεός, στην επόμενη μας εκπομπή, διότι ο χρόνος μας τελείωσε. Ευχαριστούμε που παρακολουθείτε αυτές τις λίγες.